Φίλες και φίλοι του Radio Music, Heaven καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Εξ το στο μικρόφωνο του σταθμού, Μιχάλης Μάικ και θα σκρατήσουμε κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο δίωρο, αυτό το Κυριακάτικο Απόγευμα. Να ξεκινήσω όμως με τα επιβαλλόμενα χρόνια πολλά τη καθότι σήμερα δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και έχει επικρατήσει να εορτάζουμε την γιορτή της μητέρας. Ε, είναι μία από τις, πόσο μπορώ τουλάστον να θυμηθώ εγώ, μία από τις παλότερες. Εορτές, έτσι μια παγκόσμια ε, ημέρα και έτσι είναι μια καλή μέρα να θυμηθούμε τις μαμάδες μας αλλά και τις, όλες τις μαμάδες και να τους ευχηθούμε να σταθούμε και για λίγο και να σκεφτούμε στα όσα κάνουν, στα όσα έχει κάνει η δικιά μας η μητέρα για μας αλλά και γενικά στα όσα κάνουν οι μαμάδες για τα, για τα παιδιά. Βέβαια, λύνεται το θέμα με μία ημέρα ή όλες τις α, υποχρεώσεις μας, να το πω έτσι, να τι φορτώνουμε στην ευχή μιας ημέρας και αυτό ήταν. Προσωπικά είμαι αντίθετο και δεν ξέρω για εσάς, αλλά θα στο συζητήσουμε στην, στην πορεία. Πάντως, η σημερινή μας α, μουσική Επένδυση θα είναι φυσικά ε, κλασικά κομμάτια τα οποία είναι εμπνευσμένα ή αφιερωμένα ή έχουν σχέση με μητέρες. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο από αυτά και να έρθω μετά να συνεχίσουμε την ωραία μας συζήτηση.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 Sarai più sola quanto ti voglio bene. queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non suona più, ma la canzone mia più bella sei tu. Per la vita non ti lascio mai più, sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli, d'oro. sento la voce che ti manca, Marin Nananna Dò, oggi la testa tua bianca, io voglio stringere la cuore.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 Sei tu, sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene. Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non sei la vita, Bye. Ακούσαμε το Λουτσιανό Παβαρότη, αυτή τη μεγάλη μορφή του κλασικού τραγουδιού, να ερμηνεύει ένα παραδοσιακό Ιταλικό τραγούδι, «Μάμα» και τι άλλο. Άλλωστε είναι γνωστή η που έχουμε οι Μεσογειακοί λαοί, οι δύο Ιταλοί και οι Έλληνες για τη «Μάμα», για τη «Μάμα» μας. Και από εκεί βγαίνουν και ένα σωρό άλλα από τραγούδια και φοιολογήματα και ανέκδοτα, έτσι, διάφορα τέτοια. 10 χρόνια παλόμολο όλε τι μαμάδες είναι ιδιαίτερη σχέση που έχουμε όλοι αυτό είναι σίγουρο. Να αρχίσω τι καλησπέρας όμω. Να καλησπέρισω την Έλενα και την Ευαλήνινα Τα μα μας Το Στέλιο και το Σάκη το... Που είναι η μέλη του Music Heaven, Ο Σάκης, ο γνωστός Σάκης Κοροπός ο συνθέτης, Που έχουμε παίξει και συνθέσει του στην εκπομπή Και φυσικά τη Τζένι Τη φίλη μας από το Good Reads Και όχι μόνο που επικοινωνεί μαζί μας Και μέσω του Facebook Να επενθυμίσω εδώ Τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε και με ναι, λοιπόν. Έχουμε το player καταρχά. Το παράθυρο που ανοίγει όταν πατάτε το Radio Music Heaven στη σελίδα μα, στο site μας το musicheaven.gr. Ανοίγει το παράθυρο και εκεί υπάρχει ένα κουτάκι, ένα πεδίο να το πω επιστημονικά. Απογράφετε το κείμενά σας, πατάτε το κουμπάκι και το μήνυμα έρχεται στο στούντιο και μπορούμε να το διαβάσουμε. Ο άλλος τρόπος φυσικά είναι μέσω του Facebook ή εκπομπή, όπως και περισσότερες εκπομπές στο Music Heaven έχουν τη σελίδα τους στο Facebook και από εκεί μπορείτε να μας στείλετε, να επικοινήσετε και να στείλετε το μήνυμά σας και να συμμετέχετε στην συζήτηση. Τέλος, ο πιο άμεσος τρόπος είναι με την εύκολη και δωρεάν φυσικά εγγραφή σα στο site του musicheaven.gr. Έχετε πρόσβαση στο chat, έχουμε ζωντανό uh, chat και έχουμε εκεί πέρα είμαστε η παραγωγή αλλά και άλλοι του και μέλη του Music Heaven και συζητάμε, σχολιάζουμε την εκπομπή. Και όχι μόνο, γίνεται πολλές φορές πολύ ωραία συζήτηση και χωρίς να περιορίζετε απαραίτητα σε αυτά που αναλύουμε στην εκπομπή. Αλλά τέλο πάντων, αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας μας και μέσω αυτών μπορείτε και εσεί να επηρεάσετε την κουβέντα που γίνεται στην εκπομπή ή ακόμα-ακόμα να θέτετε και θέματα, τα οποία θα παρουσιαστούν σε Κάποια επόμενη εκπομπή ενδεχομένω. Ξέχασα όμως να καλείς περίσσο γιατί δεν έχουμε άμεση πρόσβαση. Καλείς και τους φίλους που μας ακούνε μέσω του Live24. Ο σταθμός μας εκπέμπει και από αυτό από το γνωστό site το Live24 συγγνώμη, στην κατηγορία Web Radius. Ε, στο τέλος θα βρείτε γιατί πάει αλφαβητικά, βρείτε το Radio Music Heaven. Επομένως, έχετε ε, πολλές επιλογές για, και για να μας ακούτε και για να επικοινωνείτε με το σταθμό. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα σας κρατήσει συντροφιά το Ex Libris και ελπίζω να σας κρατήσει καλή ε, συντροφιά. Αυτό το ξερτάτε τώρα <Ωμορφο> όμορφο κρυακάτικο ποίβμα, γιατί ανοιξιάτικος πλέον ο καιρός και αυτό σημαίνει πάνω απ' όλα άστατος. Καλοκαιρινό, ε, ε, πολύ καλοκαιρινό θα έλεγα το πρωί, τώρα έχει συνεφιάσει και... Μα απειλήθηκε ένα μπουρίνι από ό,τι βλέπω. Ε, σε άλλα μέρη μου είπαν ε, μέχρι και χαλάζει. Επομένω, ναι. Τέλο πάντων, ε, τα έχει αυτά η άνοιξη. Ε, να μην είναι Το πρώτο μισό τη άνοιξη δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Ήταν σταθερά χειμωνιάτικο. Ε, από ό,τι το δεύτερο μισό θα μου επιτρέψετε. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μα. Και αυτό εμπνευσμένο φυσικά από την η μέρα της μητέρας, πάμε να το ακούσουμε. Ακούσαμε τι suite με το όνομα Mother Goose, μα, μαχαίνα δηλαδή του Μωρί Ραβέλ. Δεν ξέρω πώ σήμερα χρησιμοποιήσετε τη σελίδα του Google για τι αναζητήσει σα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είδατε το γνωστό Doodle, α πούμε, αυτά τα σχεδιάκια που χρησιμοποιεί η Google. Ε, είδατε πρώτο πρώτο, είχε ακριβώ μια χίνα, μια πάπια. Τέλο πάντων, αντίστοιχο ε, λοιπόν από το. Google, για να τιμήσει και αυτό, την ε, ημέρα της ε, μητέρας. Και λέγαμε προηγουμένως ότι καλό είναι να μην εξαντλείτε όλοι μας, όλοι μας το ενδιαφέρον και όλοι μας η αγάπη για τις μητέρες ε, στις δηλώσεις και τις εκδηλώσεις ε, μιας και μόνης μέρας, μόνο της σημερινής ημέρας. Καλό είναι να γιορτάζουμε λιγότερο τέτοιες επαιτίους... ...και να είμαστε πιο ουσιαστικοί όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Ε, πιστεύω είναι το καλύτερο. Ε, οι επέτειου, ωραία, καλή είναι, δε λέω. σαν φορο τιμής... ...αλλά όλο τον υπόλοιπο χρόνο είμαστε γενικά αδιάφοροι, να το πω έτσι... Ε, Λίγη, δεν νομίζω ότι έχει μετά ιδιαίτερη ε, σημασία. Ε, δεν ξέρω ε, τι να πω. Το... Έχουμε γεμίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, να πω. Τέλος, ε, το θα μείνει τα τελευταία χρόνια έχουμε γεμίσει από παγκόσμιας ημέρες για κάθε, κάθε μέρα. Είναι και παγκόσμια ημέρα για κάτι διαφορετικό από το πιο σοβαρό. Μέχρι και το πιο γελίο και το πιο αστείο. Μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο θα σας πείσει γι' αυτό. Ε, και δεν ξέρω, όλα αυτά αρχίσουν να κουράζουν να το πω έτσι, και χάνουν και τη σημασία τους. Δηλαδή, μέσα στις όλες τις παγκόσμιες ημέρες για το ε, ημέρες ευαισθητοποίηση ή οτιδήποτε, ε, ε, κάποια που είναι πιο, πώς να το πω, πιο σοβαρά, ε, αρχίζουν και χάνουν το την έγκλη του το ενδιαφέρον του ε, κάπως, κάπως έτσι. Εντάξει, βέβαια μερικά, σε δικαιωρητές οι μετέρες, πιστεύω, έχουν καθιερωθεί. Ε, δεν είναι τόσο εύκολο να, ε, να τα ξεχάσουμε. Αλλά όπω είπαμε, σημασία έχει τι κάνουμε κάθε μέρα. Πόσο έμπρακτα αποδεικνύουμε αυτό το ενδιαφέρον μας. Γιατί το να λέμε με χρόνια πολλά, μια φορά το χρόνο. Ε, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο... Ε, πώς να το πω, τόσο καλό, τόσο, εντάξει, νομίζω χάνει το, το νόημά του ε, από ένα σημείο και μετά. Τέλος πάντων, ε, αρκετά νομίζω σας γι' αυτά. Ήταν ε, μία... Ε, Έντονη εβδομάδα, έχω, το ξέρουν οι φίλοι εδώ του Music Heaven, έγραψα για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα που από τις διάφορες εκπομπές. Δυστυχώς τι να κάνουμε, ε, τη και τα περίοδους και δεν δε συνδυάζονται καλά υποχρεώσεις και τι να κάνουμε. Ευτυχώς όμως ε, καταφέρνω, βρίσκω τον χρόνο και είμαι εδώ μαζί σα δεν έχω γράψει ακόμα όπως είστε, από τα μικρόφωνα της εκπομπής και μες εδώ συζητάμε γιατί ο αγαπημένο μας χόμπι. Πι πιστεύω ότι αφού την εκπομπή ε, τα βιβλία είναι ένα από τα αν όχι το αγαπημένο σας είναι από τα αγαπημένες σας μια από τις αγαπημένες σας ασχολίες και όσοι είστε μας ακούτε από Θεσσαλονίκη να θυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Διεθνούς Έκθεσης το Θεσσαλονικής το της 12 η για την ακρίβεια. Σήμερα τελευταία μέρα νομίζω μέχρι τις 9 ή μέχρι τις 10 πρέπει να είναι σήμερα το, το πρόγραμμα και έτσι τελευταία ευκαιρία, μία, τελευταία ευκαιρία για να κάνετε μία βόλτα από την έκθεση και να δείτε ναι, μέχρι τις 9 είναι σήμερα. Είστε από από μόνο τη τελευταία ευκαιρία να κάνετε βόλτα στην έκθεση και να δείτε τι έχει μας προσφέρει άλλος τη είσοδος ελευθερή. Έτσι, και καλό είναι να την, να την εξοποιήσετε γιατί α, μην ξεχνάτε ότι τέτοιες εκθέσεις και μάλιστα α, διεθνούς εμβέλειες δεν διοργανώνονται και, και πολλές κι ούτε στη χώρα μας ενώ και ούτε έχουν και όλη την ευκαιρία να βρίσκονται σε κάποια από τις ε, μεγάλες πόλεις στην Εθνική Θεσσαλονίκη για να παρακολουθούν ε, τέτοιες εκδηλώσεις από όσοι έχετε την ευκαιρία Πρότασή μου αξιοποιήστε τη και πείτε και σε εμά που δεν μπορούμε να, να πάμε πείτε και σε εμά τις εντυπώσεις πόσας άλλωστε και στη Θεσσαλονίκη ήταν και το ε, γνωστό φεστιβάλ το πρώτο που γνωστήκε, το αντίστοιχο με της Αθήνας για τα κόμικ ε, έγινε και στη Θεσσαλονίκη και ω η Θεσσαλονικής φίλη των κόμικ αυτό του ιδιαίτερου και αγαπητού, έτσι, για τουλάχιστον για μένα, είδου ε, ε, εγώ δεν έτσι, θα το επισκεφθήκατε και φυσικά Εκτός από τα και είχε και αρκετά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα και από τη λογοτεχνία του φανταστικού είδα και παιχνίδια είδα και συλλεκτικά αντικείμενα είδα ε, και σε πολύ ωραίο χώρο ήταν. Ε, βέβαια η γνωστή φιλική μέσα στο σελίδα το spoiler.gr έχει ανεβάσει και ένα σύντομο βιντεάκι έτσι να πάρετε ε, μια ιδέα Όσοι δεν πήγατε, επόμενος όσοι δεν έχετε ευκαιρία, ρίξτε και εσείς μια ματιά, ε, ειδικά όσοι αγαπάτε το κόμικ. Πάμε για το επόμενο κομμάτι μας όμως. Ακούσαμε από το Ιωάννης Μπραμς το ένα απόσπασμα από το γερμανικό Racviem. Θα μου πείτε καλά, τι έπιεσε τώρα γιορτή, ναι, αλλά ε, μία γιορτή της μητέρας. Και είπαμε όλα μέσα στη ζωή είναι και ο Μπράμ ε, αυτό το κομμάτι το έγραψε ε, επηρεασμένος από το ε, θάνατο της ε, μητέρας του. Ε, πραγματικά είναι μεγάλος ο όταν χάνουμε κάποιο κοντινό μας ε, πρόσωπο, πολλό δε μάλλον όταν κάνουμε τη μητέρα μα, έτσι δεν είναι. Στοιχώ και αυτά μέσα στη ζωή και όπω θα δείτε, η έμπνευση ε, είτε για το χαρούμενο αλλά είτε για το λυπημένο ε, μπορεί να έρθει μέσω μια. Τέτοια εισόδου. Και δεν σημαίνει ότι γιορτάζουμε τη γιορτή τη μητέρα, ότι πάντα πρέπει να γιορτάζουμε. Πρέπει να είμαστε πώς θα το πω. χαρούμενοι. Υπάρχουν και οι καλές και οι κακέ ΟΠΩΣ όπω σε όλε τι Και όλα μέσα, όλα τα πάθη, να το πω έτσι, ανθρώπινα είναι. Και δεν. Ε, ε, ε, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε τι είναι τι. όλα μέσα στη ζωή του θα είναι να ξεπερνάμε, να κρατάμε όσο περισσότερες καλές στιγμές μπορούμε, να ξεπερνάμε τις κακές στιγμές, να έχουμε μια, πώς να το πω, μια σοφή, μια ρεαλιστική, μια βαθιά, αν θέλετε, σχέση με τους οικίους μας και κυρίω με ε, τη μητέρα μας, γιατί είναι... Είναι το πρόσωπο που ετσι είναι από βιολογικής που πάνω στη ζωή και καθορίζει και τα πρώτα μας και τα μετέπειτα έτσι, ε, βήματα μας. Τέλος πάντων να μην ε, πολυλογώμως του το θέματος ε, μια και πια τις εκδηλώσεις ε, για τα βιβλία είχα πει από τις προηγούμενες φορές ότι τώρα που φτιάχνει ο καιρός θα αρχίσουν σιγά οι εκθέσει, οι εκδηλώσεις, τα... Τα μπαζάραν και αυτά δεν σταμάτησαν Όλο το χρόνο είχαμε διάφορα ε, μπαζάρ να το πω έτσι βιβλίου Και όχι μόνο έχει γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια ε, Υπερβολική θα έλεγα Ο καθένας να Χριστούγεννα-Πάσχα σε ορτές και πετίους έτσι για να το στατηρήσω λίγο να κάνει και ένα μπαζάρ με και κάποιο δικό του σκοπό ε, είτε και άλλες φορές πιο πώς να φορέ ε, πιο ιδιαιτελεί άλλες φορές πιο ε, και το κοινικό σύλλο αν πάση περιπτώσει κάπου έχει και παραξηλώσει και αυτό ε, κατά την γνώμη μου ειδικά καλά τα μπαζάρ του βιβλίου, όχι ότι δεν έχω αποφελθεί εγώ ε, τα επισκέπτομαι ε, βρίσκεις ε, Πραγματικές φορές βρίσκες ένα βιβλίο που το έψαχνες ή που το ήθελες, το βρίσκει σε καλή τιμή. Δύο-τρία φέτος κατάφερα να τα βρω και εγώ, να μην ε, παραπονιέμαι. Ε, απλώς να σκεφτείτε όμως πόσα ε, μπαζάρ διοργανώθηκαν, πόσα μεγκεφτήκα, πόσες ώρες και τελικά ε, πόσα βρήκα. Ε, εκεί πέρα κάπου ε, δεν ξέρω τι... Δεν ξέρω τελικά. Καλά, το ότι συμφέρει. Συμφέρει έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Δεν τέτοιο θέμα. Αλλά εντάξει. Ε, κάπου νομίζω ότι ίσω πρέπει να διοργανωθούν λίγο όλα αυτά. Ε, άλλο ήθελα όμω να σε επισημάνω. Όσοι είστε τυχεροί και είστε στην Αθήνα, και θα επισκεφτείτε την Αθήνα από την 5η μέχρι την Κυριακή, δηλαδή από 14 μέχρι και 17 Μαου, τώρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, το Μουσείο Μπενάκι διοργανώνει το τρίτο του μπαζάρ ε, βιβλίου. Και το οποίο μπαζάρ βιβλίου δεν είναι έτσι γενικό μπαζάρ, γι' αυτό το κάνω μια ξέχωριστή αναφορά. Είναι ένα μπαζάρ με βιβλία που έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μπενάκι και δεν καταφρόνει το αριθμό του 240 διά... τίτλοι. Είναι ιδιαίτερη, δεν είναι γενική λόγο να το πω έτσι. Είναι βιβλία, είναι εκδόσεις που αφορούν φυσικά τα ενδιαφέροντα. Έτσι, και τις δραστηριότητες του Μουσείου Μπανάκη και έχουν θέμα τους ε, την κλασική το Βυζάντιο, λογογραφία, ζωγραφική, γλυπτική, γενικότερα τέχνες, φιλολογία, έτσι, αρχαιτεκτονική. Ε, έχουν τέτοιο... Ε, κυρίως είναι αυτά που εύκολα θα τα λέγει κάποιος ε, λευκόματα, δεν είναι ακριβώς λευκόματα βέβαια να τα πλέξουμε, είναι βιβλία αναφορά, ε, θα έλεγα και, είναι βιβλία το οποία για πολύ κόσμο Ο οποίο ασχολείται με το εικαστικό κομμάτι Με τις τέχνες ή σπουδάζει κάτι αντίστοιχο Είναι πολύτιμα βιβλία ε, για μελέτη και στο μπαζάρα διατίθενται ε, από ότι η σχέση τουλάχιστον με πολύ καλή εκπτώση γιατί μην ξεχνάμε σε αυτές οι εκδόσεις είτε μελέτες είτε μονογραφίες πάνω σε ένα θέμα ε, συνήθως είναι ακριβούτησικες έως και πολύ ακριβές από μόνος είναι όσοι τα χρειάζονται ή όσοι έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα Έτσι, είναι μια καλή ευκαιρία να πάνε από το Μουσείο Μπενάκη στο Ιμπυραιός στο, εκεί είναι το, ε, το τμήμα του μουσείου που θα διοργανωθεί το μπαζάρ και να δούνε αν κάποιο από αυτά του ενδιαφέρει. Ειδικά, α πούμε, αυτά που έχουν να και φωτογραφία, φαντάζομαι, τραβάνε πολύ κόσμο, μόνο και μόνο ε, πέρα από το επιστημονικό, το εικαστικό. Δεν διαφέρουν απλώ και μόνο σαν όμορφια, ε, ε, σαν. Ε, Καλή τεχνική αξία. Να το πω έτσι: Που που θα έχουν επομένω αν ψάχνετε τέτοιο βιβλίο βάλτε στο πρόγραμμά σας και το, και το μουσείο Μπενάκη είπαμε κτίριο ότι οδού Δούπυρεος έχει το μπαζάρ, είναι λίγο διαφορετικό δηλαδή αλλά και γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει αν έχετε κι εσείς υπόψη σας κάποιο κάποιο δραστηριότητα, κάποιο τέτοιο μπαζάρ κάποια ευκαιρία, κάποια εκδεσυβλίου ή οτιδήποτε που πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουν οι, οι ακροτές τη εκπομπής μας. Εδώ είπαμε του τρόπους επικοινωνίας, σαν συντομία, μέσω του facebook, της στοσελίδας μας, μέσω του παραθύρου που ακούτε αυτή την εκπομπή στο ίντερνετ και φυσικά μέσω του chat του σταθμού μας μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, τις πληροφορίες σας και... Ε, να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και εμείς με τη μας τους ε, ακροατές της ε, εκπομπής. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι για σήμερα. Ακούσαμε το ορχειοστικό, υπάρχει εκδοση με χρωδία, το Mother of the ε, ε, η μητέρα δεν θα τολμήσω να το πω στα γερμανικά, στα αυστριακά πιο σωστά, του Ludwig Gruber, αυστριακού συνθέτη, έτσι, πολύ το σκοπό στην Αυστρία, φαντάζεστε ε, το γιατί, έτσι, και. Είναι νομίζω ότι είναι ένα πολύ έτσι, όμορφο κομμάτι, ε, όπω μου ε, προηγουμένω έλεγα για τα βιβλία του, για τον Παζάρι του Μουσείου Μπενάκη. Για βιβλία που έχουν να με φωτογραφία, με τα εκαστικά, γενικά μου επισήμανε ένα πολύ ενδιαφέρον α, θέμα από α, μία ιστοσελίδα. Α, υπάρχουν. Α, και από ό,τι βλέπω σχεδικά πρόσφατα ναι, πριν από 15 μέρες στην αρχή του μήνα στη... ένα ελλην... μια ελληνική ιστοσελίδα στο Λίφου Gr, Η αρχή Ρομποζόνη έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που παραπέμπει με συνδέσμους σε βιβλία αρχιτεκτονική τα οποία διατίθενται προφανώ έχουν περάσει τα χρόνια τα δικαιώματα του. Τα χρόνια που καταρχήν πνευματική διοκτησία και διατίθενται ε, δωρεάν ε, διαδικτυακά. Μπορεί κάποιο να μελετήσει διαδικτυακά. Βέβαια, οι αρχιτεκτονικά είναι πολύ μωρέ. δεν έχω φτάσει στο επίπεδο αυτό βέβαια. να διαβάζω αρχιτεκτονικά βιβλία και μάλιστα. Ε, σοβαρά αρχιτερικτικά βιβλία έτσι αλλά μια και με το εγώ, επεσήμαναν το αναφέρω και εγώ μπορεί κάποιος από του ε, αναγνώστες ε, τους αναγνώστες ε, ναι, τους ακροατές αναγνώστες μας ε, δεν πειράζει εκπομπηγε είμαστε τελείως μπορεί να τα βρουν πολύ ενδιαφέροντα βλέπω πλούσιοι τίτλοι εδώ πέρα 25 τίτλοι μάλιστα ε, βέβαια πιο Παλιά, το βλέπω Βουλίκη του 1961 και ναι, κάπου εκείνη τα νεότερα και τα πιο παλιά. Πες περιπτώσει όσοι ασχολήθησαν, βλέπω και του 2005, έτσι, ενδιαφέροντα. Όσοι λοιπόν ασχολήθησαν και ενδιαφέρεστε με αρχιτεκτονική, μετά στους συνδέσμους που θα ανεβάσω μαζί με, την, ε, μαζί με τους τίτλους των... Ε, Κομμάτιών τη μουσική επένδυση εκπομπή, θα ανεβάσω και αυτό το σύνδεσμο. Όποιο ενδιαφέρεται, ας α ρίξει μια ματιά. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε. Ένα βιβλίο, έστω και online, έτσι. Ε, δεν είναι πότε κακό να το έχουμε υπόψη μα. με αυτό και με αυτά. Θυμήθηκα μια συζήτηση που, έχουμε, που έχει ανοίξει στο Goodreads. Σα έχω πει πολλέ φορέ για το Goodreads. Είμαι μέλο και το. Παρακολουθώ ε, όσο συχνά ε, μπορώ. Μόνο μετάξει το κουντριντζ έχει το καλό ότι επειδή έχει ε, από αυτές τις εφαρμογές διαφορητές συσκευέ ε, βλέπω τουλάχιστον παρακολουθώ τι γίνεται στις συζητήσει ε, δεν, δεν έχω συμμετάσχει πολύ ενεργά αυτόν τον καιρό και να ε, ποτέ είχαμε έχει ξεκινήσει μια σχετική συζήτηση και μάλιστα με τον ε, φάνταστο στο τίτλο ανώνυμη βιβλιομανής πάρα πολύ φέρο το που σκέφτηκε η φίλη μας εδώ από το Goodreads και λίγο πολύ και λέμε όλοι τον μας, να το πούμε το συσσεωικά βέβαια έτσι το ότι είμαστε αχόρταγοι συσσεωικά με τα βιβλία και Πάρα πολύ πάρα πολλοί παιδιά και γράφουν αυτό που ίσχυγε και στη δική μου περιπτώση. Ε, πλέον είναι ε, τρομερά δύσκολο να, και από άποψη ε, χώρου να κορέσουμε την αγάπη μας για τα βιβλία ε, Και αρκετή έχουμε στραφεί στα ηλεκτρονικά και μάλιστα διαμορφώνεται από τι συζητήσει εδώ που βλέπω: διαμορφώνεται μία τάση ε, να δανείζεται κάποιο το, ε, το βιβλίο, να το διαβάζει ε, και στη συνέχεια, αν του αρέσει, αν κάτι που του αρέσει το θεωρεί στη τότε να προβαίνει και στην αγορά του. Αυτό είναι πιο εύκολο για όσου. Είναι σε πόλεις με οργανωμένες ε, βιβλιοθήκες, εντάξει, και εντάξει, δεν, ίσως δεν ισχύει για τους τίτλους του, ε, της πρόσφατης βιβλιοπαραγωγής. Δεν ξέρω κατά πόσες βιβλιοθήκες μπορείς να βρει στις τίτλους μόλις εκδόθηκαν, αλλά οι περισσότεροι που διαβάζουν συστηματικά δεν νομίζω ότι περνάνε να είναι Πολύ αγαπημένο τους εγγραφές, ή, ε, μια σειρά που την παρακολουθούν ε, και του εκτρέφει και ενδιαφέρον για να ε, θέλουν το βιβλίο να το πάρουν, να το διαβάσουν την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας. Άλλωστε ένα τέτοιο βιβλίο που το περιμένεις πώς και πώς να βγει να το διαβάσεις. Ε, το πιθανότερο είναι ότι θα το έχεις προπαραγγείλει κιόλα, Αλλά για κάποια άλλα βιβλία πρώτα το δανείζεσαι από τη βιβλιοθήκη, το διαβάζεις ή από φίλου, ή από γνωστό έτσι, το δανείζεσαι και αν σου αρέσει πραγματικά και τα αποκρίνεσαι προσδοκίες το, το βάζεις στο πρόγραμμά σου και το αγοράεις τόσο και σε αντίτυπο ε, και άλλοι πολύ πλέον έχουν αρχίσει να ε, κάνουν συλλογή από ηλεκτρονικά βιβλία πλέον είναι εφεκτό καλά δεν συζητάμε για το εξωτερικό έτσι πλέον είναι ο κανόνα. Και, αλλά και στη χώρα μας έχουν αρχίσει ε, σαν δειλά-δειλά, ε, αλλά όσο πάει και βελτιώνεται και επεκτείνεται η κατάσταση, λίγο με τις τιμές πάλι έχουμε πιάσει τη συζήτηση, θέλει λίγο προσοχή το θέμα με τις τιμές, γιατί... Ε, Καλό είναι να μην είναι ε, τόσο ακριβά τα βιβλία. Βέβαια υπάρχουν τα επέρκεια δεκατά, ε, το έχουμε συζητήσει και στην ακουβή το έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ το θέμα. Ε, δυστυχώς ε, ότι και να, και να λέμε το βιβλίο με, αν είναι ακριβό, περιορίζεται το, το αναγνωστικό κοινό, θέλοντας και μη δηλαδή όσο και να σου αρέσει. Αν είναι ακριβό, θα περιμένει να βγεις στο μπαζάρ και μετά θα το, α, θα το αγοράσεις. Και πραγματικά, είναι κάποιο α, κλασικό, να το πω έτσι βιβλίο. θα το βρεις στο μπαζάρ. Ειδικά για τους κλασικούς εγγραφείς, τη στιγμή που και για όσου δεν φοβούνται και την ηλεκτρονική πλέον ανάγνωση, δεν είπε στούς λόγο, οι περισσότεροι από αυτούς που λέμε κλασσικής ε, τουλάχιστον στο πρωτότυπό τους ε, είναι διαθέσιμη δωρεάν έχουν λήξει τα μας δικόματα μπαίνετε στο Project Gutenberg και βρίσκεται και ελληνικά βιβλία ε, βρίσκεται στο Project Gutenberg έτσι και το κατεβάζετε το διαβάζετε το έχετε στη, στη συλλογή σας ε, ηλεκτρονικά αν το θέλετε σε φυσική μορφή Άλλο το καπέλο να το πω έτσι αλλά και αυτά πλέον μπορείτε να τα βρείτε στα μπαζάρ. Και εδώ να αναφέρω πάλι την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά από το γνωστό ελληνικό site και forum το leschi.gr όπου έχουν προσπαθήσει και έχουν επιμεληθεί εκδόσεις τέτοιες ελληνικών συγγραφέων κλασικών οι οποίε είναι ελεύθερες πλέον πνευματικών δικαιωμάτων και τα έχουν μας τα έχουν δώσει σε πολύ όμορφη μορφή μπορείτε να μπορείτε να μπείτε στη Λέσχη και να δείτε τι υπάρχει ε, διαθέσιμο δεν, ε, ε, δεν νομίζω ότι θα, θα έβλεπε μία βόμβα και σα αρέσει μπορείτε να μπείτε και να πείτε μια καλή σπέρα ή να, ε, να συμμετέχετε Κι όλα είναι πολύ ωραίο φόρουμ ε, Πολύ ωραίε συζητήσει για, ε, για το βιβλίο. Ε, ε, έτσι, επειδή με στα χειρολογότια τα πρώτα που έχουν βγάλει είναι. Πάπα Διαμάντη Συμφώνησα, Βυζινός, το μάρτυμα τη της μου, ε, Κονδυλάκης, πρώτη αγάπη, έτσι, ε, έχουν νερβάνας, ε, και άλλα δύο ο το Αγρήγο Λούλουδο και Βυζινός πάλι ε, ποιος ήταν ο Φωνέφης του αδελφού μου. Κλάσσικα Ελληνικής συγγραφής που πλέον τους έχουν πληθεί και διατίθενται ελεύθερα σε μορφή ε, η, η Πάπα, έτσι, η, η Πάπα και η PDF μου φαίνεται. Παση περιπτώσει μπορείτε να μπείτε και να το τσεκάρετε. Πάμε εμείς στο επόμενο κομμάτι μας όμως. Κούσαμε από τον Ρόμπερτ Σούμαν, Frauen lieben Leben. Ένα τραγουδί και αυτό για τι μαμάδε, να το πούμε έτσι. Για τι σχέσει των. Τα τραγουδία σήμερα, είπαμε, θα είναι για τι μαμάδε, εμπνευσμένα από μαμάδες για τι σχέσει μαμάδων-παιδιών, έτσι. Τέτοιε είναι οι εμπνεύσει των ε, σημερινών μα τραγουδίων, όπω άλλωστε στην αντίστοιχη περσίνη χόμπι, είχαμε. Δεν νομίζω όμω δεν είχαμε κλασικά κομμάτια αλλά είχαμε πάλι κομμάτια για τις ε, μαμάδες μας έτσι δεν είναι λοιπόν καλή σπίση εδώ πέρα και τη μέρη όμικρον τη θρηγική θα μου επιτρέψετε να πάω παραγωγό του σταθμού μας τη οποία έκανε το διαλύμα και καλώ καλώς το λέγαμε αν είμαστε και την περιμένουμε σύντομα να επιστρέψει στα μικρόφωνα του σταθμού μας και ευχαριστώ ότι αυτό θα είναι σύντομα. Τώρα θα μου πεις βρήκες και στην την εποχή καλοκαιριάζει και εμείς κοιτάμε πως θα ε, πως θα φύγουμε σε καμιά παραλία ο ενός μας και ο ενός μας κλείστομα σε ένα στούντιο ε, πας ε, θεωρητικά αξιοποιώντας το ίντερνετ και από την παραλία μπορείς να κάνεις εκπομπή εντάξει δεν, το, δεν νομίζω μα μας να το έχει καταφέρει να το έχει αποτολμήσει ακόμα αλλά εντάξει, είναι μια καλή ιδέα για όσου ε, έχουν ε, ε, έχουν την έφεση να κάνουν τέτοιες δοκιμάσεις, δεν θα ήταν ένα σχήμα έτσι, ένα παρατάκι και να το μεταδάσουμε εδώ στο ε, Radio Music Heaven, το οποίο ακούτε αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, συζητάμε λοιπόν εδώ για τα βιβλία, έχουμε πει αρκετά πράγματα της γενικής, πιο γενικής φύσης σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη εκπομπή ήταν σχεδόν ξολοκλήρου, αφαιρωμένη στο βιβλίο του, στη βιογραφία πιο σωστά, του Άλλαν του, του γραμμένη από τον Andrew Hodges. Είναι καλές βιογραφίες. Ε, όπω είπα και στην προηγούμενη εκπομπή του Alan Turing, αλλά αυτή θεωρείται από τον υποφαινόμενο και από άλλου, θεωρείται πιο η πιο πληρέστερη και, όπω είπα και στην εκπομπή, και η πιο εξαντλητική. Ε, νομίζω όμω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Μιλήσαμε και γενικότερα για τη ζωή και το έργο του Alan Turing, γιατί ήταν από του ανθρώπου που επηρέασαν. Ε, Ιδέε του πιο σωστά τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα και αν αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η εκπομπή και απολαμβάνουμε τα αγαθά το έτσι, του διαδικτύου ε, κάτι τον ευκολία που μας παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ο ε, Άλλον Τιόρινγκ ένας από τους ανθρώπους που είχε κομβικό ρόλου στο να συμβεί αυτό ε, θα μου πεις αν δεν ήταν αυτός δεν θα ε, δεν μπορούμε να το πούμε εύκολα αυτό, τα πράγματα δεν είναι τόσο, τόσο απλά στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη επιστήμη αν θέλετε, δεν είναι τόσο απλά όπως ε, Παλαιόντα να το πω έτσι υπήρχε μια επιστημονική, ανακαλυπτόταν μια επιστημονική αρχή, ε, διατυπωνόταν θεώρημα αυτό, τώρα είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα και οι εξελίξεις και οι επιστημονικές αλλά και πολύ περισσότερο τεχνολογικές ε, γίνονται από ομάδες ανθρώπων οι οποίοι πολλές φορές, ε, δεν μπορούν ε, δεν δε βλέπουν όταν διετυπώνουν μια ιδέα, έκανε μια ανακάλυψη ή να αν ξεκινάνε κάτι δεν μπορούν να προβλέψουν να αρχή τι διαστάσεις που θα πάρει αυτό ή τι θα επηρεάσει ε, παρακάτω ε, είναι πιο συλλογική, έστω και αφέλητα συλλογική έτσι όπως είναι σαφώς πιο <coughs> συλλογική η προσπάθεια και δεν είναι εύκολο ότι σήμερα η μέρα κάποιος να έχει μια γενική, μια Εποπτική, να το πω έτσι, η εικόνα του πώς προχωράνε ε, αυτά τα πράγματα. Είναι, ε, είναι πολύ πιο να το πω, ε, παγκόσμια, θέλετε παγκόσμιο λέτε παγκοσμιοποιημένη, ή όλη αυτή η πρόοδο στην, ε, ε, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, έτσι, και στα άλλα τα, ε, τα ανθρώπινα. Ε, αλλά ευτυχώς ε, είπαμε... Ε, Υπάρχουν, δεν ξέρω τι θα υπάρξει στο μέλλον υπάρχουν πολύ καλύτερα πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά, ε, ό,τι και να είναι, ε, κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά, και προσέξτε πως ε, συνδέονται όλα, κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά παίζει δεκμηρίωση. Και τι εννοούμε με δεκμηρίωση, εννοούμε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε πολύ, πο, με πολύ, πολύ απλούστευση όμως, α, η οδηγή της Χρύσος. Έτσι, πολύ απλό. Στην ουσία, τεκμηρίωση είναι το σύνολο της, α, των εγγράφων, των κανόνων, των όρων. Ε, στην ουσία, το βιβλίο, το εγχειρίδιο. που μαθαίνει κάτι, πως μαθαίνουμε στο σχολείο, έτσι να ξεκινήσουμε τα σχολικά εγχειρίδια. Πώ μαθαίνουμε την ιστορία. Πώ μαθαίνουμε μαθηματικά, πώ μαθαίνουμε ανάγνωση, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι που λέμε η τεκμηρίωση. Και αυτή δεν σταματάει κάπου. Μπορεί να είναι πολύ απλή, μπορεί να είναι πολύπλοκη, μπορεί να είναι ολόκληρη η βιβλιοθήκη, μπορεί να είναι το κόρπο, το σώμα τη παγκόσμια. Ε, βιβλιογραφία σε κάποια πράγματα ε, το θέμα όμως γυρίζουμε πάλι σε τι, στο βιβλίο ε, σε μια μορφή βιβλίου δηλαδή σε, είτε αν το, στη φυσική του Μορφή, είτε στην ηλεκτρονική του μορφή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι και ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη άποψη που διάβασα στη συζήτηση στο Goodreads, που κάναμε για τα βιβλία και πιάσαμε πάλι το θέμα φυσικό χάρτινο, δηλαδή βιβλίο, έναντι ηλεκτρονικού βιβλίου. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο μετέχμιο ε, Τη ε, μετάβαση, σε μια μεταβατική περίοδο, μεταφρασμένη δύο εποχών από την, ε, την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική ανάγνωση. Ε, λογικό είναι να υπάρχουν, εγώ πιστεύω ότι θα συνεπάρχουν και, και οι δύο, και γίνονται διάφορες της. Λοιπόν, μια απόψη που άκουσα και τις συμμερίζομαι σε αρκετά μεγάλο βαθμό είναι το εξή, ότι ε, συζητάμε για το περιεχόμενο. Και να επεκτείνω λίγο πάνω σε αυτό. Ε, τα βιβλία είναι είτε λογοτεχνικά είτε επιστημονικά. Την Κυρίδια είναι ιδέες. είναι η αποτύπωση σε ένα μόνιμο μέσο κάποιων ιδεών, κάποιων ιστοριών. Θέλετε τη φαντασία ή των απόψεων κάποιων ανθρώπων. Αυτό είναι το βιβλίο. Και αυτό που δίνει αξία στο βιβλίο δεν είναι το χαρτί ε, σαν χαρτί. Έτσι, το ηλεκτρονικό αρχείο σαν αρχείο ή τα χρώματα είναι το περίοδο τα χρώματα βέβαια λέμε γιβλίο τέχνης σαφώς και έχουν σημασία αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ε, αξία έχει ιδέα περισσότερο και λιγότερο κατά την ταπεινήμα όπως πάντοτε το μέσο ε, που μεταφέρει αυτή την ιδέα το μέσο μπορεί να είναι, μπορεί να είναι ηλεκτρονικό μπορεί να είναι χάρτενο. Παλιότερα ήταν περγαμινή, ήταν πάπυρο. Ε, παλιότερα, ε, παλιότερα πότε είναι χειρόγραφο, πότε είναι τυπωμένο ε, πότε είναι δακτυλογραφημένο. Όμως ε, η ιδέα είναι ιδέα. Και βλέπετε ότι οι καλές, να το πω έτσι σαγουικά, ιδέες ε, έχουν αντέξει στο πέρασμα του χρόνου και ε, επιβιώνουν ανεξαρτήτως του, ε, του μέσου, μέσω του οποίου... Ε, μας έχουν, έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Ε, να πω ένα τετριμένο, βέβαια, κλασικό παράδειγμα που πέρασε από, όλες, από όλα τα στάδια ε, τα έργα του Ομύρου, το Αμερικάπη, όπως λέμε. Ε, ξεκίνησαν ο Ομύρος στο βαθμό που γνωρίζουμε ή που μπορούμε να προσωπήσουμε έτσι, τον δημιουργό των Αμερικών επόν ε, δεν είχε φανταστεί, σύγχρονη, δεν είχε φανταστεί ότι σήμερα θα τα διαβάζαμε ηλεκτρονικά. Ήτανε ε, έπι, απαγγελία, να το πω έτσι. Ήτανε ε, ποίηματα, ε, ιστορίες, πάντοτε ήταν προφορικά. Ξεκίνησαν από προφορικά, λοιπόν, πιο απλή και πιο παλιά μορφή μετάδοσης μια ιδέα, έτσι. Ξεκίνησαν λοιπόν από προφορικά και φτάσαμε μέχρι τις μέρες μας να τα, μπορούμε να τα διδασκόμαστε ε, ηλεκτρονικά, καθαρά, ε, ψηφιακά. Πέρασαν όλες τις ενδιάμεσες ε, μεταμορφώσεις. Δεν έχει σημασία το μέσο, σημασία έχει η ιδέα. Αν θέλει κάποιος να είναι, λέει είναι... Θέλω να έχω... Ε, διάβασα και αυτή την άποψη, δεν τη συμμερίζομαι, πληρώνω βέβαια και μπορεί να ε, έχει και άλλα επιχειρήματα, ευχαρίστω εδώ είπαμε, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, στον Αντίλο, ναι, ο οποίο για να και το διάλογο σαφώ ε, προτιμώ την αυθεντική, είναι πιο αυθεντικό. Ε, αν κάποιο λοιπόν να το επεκτείνω αυτό, αν κάποιο λοιπόν θέλει να ευχαριστηθεί αυθεντικά το μερικά έπειτα, πρέπει να τα πάρει σε audiobook. Δεν είναι, <laughs> πρέπει να τα ακούσει να τα παγγέλνουν, όχι να τα διαβάσει. Επομένω βλέπετε ότι. Έχω ένα σοβαρό πιστεύω εγώ και όχι μόνο εγώ αλλά όλοι όσοι έχουμε ένα σοβαρό επιχείρημα ότι καβγά είναι για το Πάπλωμα. Και το Πάπλωμα εδώ ε, θέλω να πω ότι σημασία έχει το περιεχόμενο του βιβλίου οι ιδέες που είναι πίσω από αυτό. Τώρα το μέσο προτιμάει ο καθένας για αυτό υπάρχει ευτυχώ τη σήμερα ημέρα υπάρχει ε, απόλυτη, ε, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και απόλυτη ελευθερία. Μπορεί να είναι χάρτινο Μπορεί, ε, δεν ξέρω, μπορεί να μπορεί να τα παραγγείλει και να σα το φτιάξουν κιόλα. Μπορεί να είναι μπορεί, μπορεί να ψηφιακό, μπορεί να είναι ακόμα και ε, σε, ε, σε αφήγηση. Έτσι, υπάρχουν. Αυτό είναι το καλό ότι έχουμε πολλή ποικιλία. Άρα, πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι μα για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Ακούσαμε μία από τι αγαπημένε μου ερμηνεύτριε, στην Αννα να τραγουδάει από ένα από, το, από ένα από τα τραγούδια που η μητέρα μου με δίδαξε, Songs with Mother Totem, του Αντωνίν Δβόρζακ. Μια και είπαμε, οι σημερινέ μουσικέ επιλογέ είναι επηρεασμένε από την ημέρα της μητέρα που γιορτάζουμε. Και εδώ πέρα, συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα λοιπόν τη εκπομπή του. Ακούτε το εξλίμπρι στο Radio Music Heaven. Και να επενθυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσω του περιγητή μέσω στη σελίδα musicheaven.gr είτε μέσω του live 24. Και μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας είτε από εκεί που μας ακούτε είτε ε, γραφόμενοι και έχοντα πρόσβαση φυσικά και σε όλο το υλικό του Music Heaven ε, στο chat ε, του Σταθμού και του Music Heaven δηλαδή και τελούς υπάρχει και το Facebook υπάρχουν και σελίδες της εκπομπή στο Facebook μπορείτε και από εκεί να επικοινωνείτε όπως κάνουν ε, ε, διάφοροι φίλοι μα. Να επιθυμίσω εδώ πέρα ότι τρέχει και μια και είμαστε στο Music Heaven, τρέχει ο τέταρτο διαγωνισμός τραγουδιού του Music musicheaven.gr. Ένας διαγωνισμός με πάνω από 300 συμμετοχές. Ε, διεξάγεται τώρα που βρισκόμαστε στον εκτο, είναι χωρισμένα σε ομίλους τα τραγούδια. Τα πέντε πρώτα περνάω στο επόμενο. Τρέχει το έκτο το εκτο group. Και θα τρέχεις, ε, εισαγωγικά δηλαδή ψηφίζουμε, μέχρι τις 13 Μαΐου για αυτό το group. Ευτυχώς αυτή τη φορά κατάφερα λίγο πολύ. Ε, Ολοκλήρωσα σήμερα σχεδόν το... Θα ολοκληρώσω τις ακροάσεις. Mm. Mm. Θα ξαναπώ, τρομώ και το πω το λέω και στον αέρα. Ε, η γενική μου εντύπωση μέχρι τώρα και από τα έξι γκρουπ που έχω ακούσει. Ε, από μελωδίες πάμε καλά. Ε, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς που είστε επαγγελματικές μουσικές θα έλεγα οτιδήποτε. Συνθέτες πάμε καλά. Από ερμηνευτές. Από ερμηνευτές καλούτσικα. Θα έλεγα, άκουσα ενδιαφέρουσες ε, φωνές, ενδιαφέρουσες εκτελέσεις. Ε, άκουσα και κάποια που δεν ήταν του γούστο μου, δεν ξέρω για την τεχνική αρτιότητα. Δεν είμαι παιδιωματίας μουσικός, δεν μπορώ να σας απαντήσω, να ή να σχολιάσω. Αλλά με βάση το γούστο μου άκουσα εκτελέσεις και εκτελέσεις. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Και τέλος πάμε εκεί που μπορώ να πω ότι ε, Πονάμε, κλάστον σαν ακροατή. έτσι. Μπορεί σαν, είπαμε, σαν όλα να είναι άψογα και τέλεια. Και έλεγα σαν όπλο ακροατή του καταναλωτής, αν θέλετε. Της μουσικής, του ραδιοφώνου, του έτσι με όποια μόρφη μας έρχεται μουσική. Και το προτιμήσω από το ραδιοφώνο και δει το ιντερνετικό, έτσι, να πενέψουμε και το σπίτι μας. Στο στίχο υποφέρουμε. Δεν έχω ελάχιστα ήταν τα τραγούδια που ο ιστοίχος τους εμένα με, με ικανοποίησε ε, δεν ξέρω θέλει δουλειά, υποθετώ, θέλει δουλειά να ταιριάξει τη μελωδία με τον ιστοίχο οι περισσότεροι κάτι έχουν καταλαβαίνουν σε μελωδία και ψάχνουν να κολλήσουν λόγια στη μελωδία οι στίχοι ήθαν τετριμένοι έτσι για τώρα να μην πω θεματολογίες έτσι ήθαν τετριμένοι που λες μόλι που τους έχω Κάπου το έχω το ίδιο θέμα, το έχω ξανακούσει χιλιάδες φορές από πιθανά και απίθανα γκρουπάκια, από διάσημους, άσημους και ό,τι άλλο έχει. Είναι εξωπραγματική, δηλαδή ο καθένας γράφει τον πόνο του και ε, ανάθεμε με με τη μελωδία. Δεν ξέρω ποιο φάλτσος άνθρωπος, από εμένα δεν υπάρχει το λέω, αλλά πιστέψτε μου, μπορώ να καταλάβω όταν... Ε, Κάποιος τραγουδάει κάτι και η παίζει κάτι, κάτι άλλο. Αυτό το καταλαβαίνω όταν <χω> απλώς βάλανε στην ίδια μίξη ένα να, πα, ένα να παίζει και ένα να τραγουδάει κάτι άσχετο με αυτό που παίζει ο άλλος. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ε, μπορεί να διαφωνείτε και μπορεί να διαφωνήσετε έντονα μαζί μου. Ε, έχουμε μια πρόταση σας κάνω. Μπείτε, ακούστε τα τραγούδια... Σχηματίστε και εσείς την απόψή μας και εδώ είμαστε και υπάρχει ζωντανή συζήτηση στο Music Heaven. Εδώ είμαστε, ελάτε να τη συζητήσουμε, να την ακούσουμε. Το θέμα είναι το εξή ότι ασχέτως αν σας αρέσουν δεν σας αρέσουν, ε, τολουμήστε να ακούσετε κάτι φρέσκο. Εγώ για αυτό επενδύωτης ώρες, γιατί θέλει και μια πειθαρχία για να έτσι, δεν φταίνε μόνο οι πρέπει και ο να αφιερώσει λίγο χρόνο. Και αφιερώστε το χρόνο που πρέπει, ακούστε. Γιατί, όπω έχω πει, είναι στο χέρι μα των Ακροατών να διαλέγουμε ε, τη μουσική που μπορεί να κατηγορούμε τι δισκογραφικέ εταιρείε, μπορεί να κατηγορούμε τον οποιοδήποτε Αλλά ε, για πολλά πράγματα έχουν τι ευθύνε του, δεν επί του παρόντο. Αλλά για το είδο τη μουσική το οποίο ακούμε, σοβαρή ευθύνη έχουμε και εμεί οι ίδιοι. Και εδώ ο διαγωνισμό, ο διαγωνισμό τέταρτο. Ο διαγωνισμό του Music Heaven είναι μια ευκαιρία να πούμε κι εμείς τι θέλουμε να ακούμε. Και πιστέψτε με, ε, θα πιστε, επειδή έκανε ένα site, έχει και αυτό τη το σημασία του. Μην νομίζετε ότι περνάνε παρατηρητέ έτσι. Να είμαστε πραγματιστές, είπαμε, αλλά μην νομίζετε ότι περνάνε και παρατηρείται κάτι τέτοια. Αυτό λοιπόν. Βάλτε και εσεί ε, τα ακουστικά σας, βάλτε ε, τα μεγαφωνά σας, συντονιστείτε στο Music Heaven. Έτσι, ακούστε τις προσπάθειες, γιατί σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τις προσπάθειες κάποιων, κάποιων ανθρώπων. Μόνο και μόνο προσπασμό οφείλεται ο φίλου μου να τι ακούσουμε. Έτσι, από εκεί και πέρα η κριτική εντάξει... Ε, Πρέπει και χρήσιμο είναι να γίνεται πώ θα βελτιωθούν άλλωστε τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να ξεφεύγω πάρα πολύ, αλλά και αυτό μέσα στο θέμα τη εκπομπή είναι να ξεχνάμε και διαγωνισμοί. Είχαμε κάνει και εκπομπή πριν από αρκετό καιρό. Είχαμε κάνει και εκπομπή. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ ποια ήταν. Ε, αφιερωμένη στου διαγωνισμού συγγραφή αυτή τη φορά. Και όπω σα είχα πει και σε εκείνη την εκπομπή, ε, εκεί να δείτε δε, τι. Δε, γίνεται κυκλοφορούν οι διοργανώνονται και δεξά, ένα σωρό πιθανή και πίθανη διαγωνισμοί για επίδοξου συγγραφεί. και το ίδιο είναι φυσικά και στην και στη μουσική για την για την ελλάδη, εκεί πέρα αλλά κάπως έτσι θα προκύψουν πιστεύω και τα καινούργια ταλέντα ε, με πάση περιπτώσει ε, αρκετό χρόνο σας έφαγα αυτό. Πάμε στο, στο επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε μία... από ε, την πιο, την πιο να το πω έτσι, μητέρε της, της όπερας. Και φαντάζομαι, πάση γνώση στο δοκμάτι, να γνωρίσετε η δεύτερη άρια τη Βασίλισσα τη νύχτα από το έργο του Wolfgang Amadeus Mozart. το μαγικό σα... αυλό, εδώ ερμηνεύει η ε, ε, σοπράνο, η Και τώρα, βέβαια, θα καθίσω να το μαγικό αυλό. Και γιατί είναι, είπαμε, μία από τι πιο εμβληματικέ μητέρε, η ματάτε όπερα και να δείτε τι ακριβώ εννοούμε. Είμαι, σα παροτρύνω να. Ε, πώ να Να επεκτείνετε και τις, ε, γνώσεις. Αν μη τι γνώσει σαν μη άλλο. Όχι όλα, μα σημαίνει τροφή. Έτσι δεν είναι. Τέλο πάντων, από όλου είχα ξεκινήσει όμω ε, την. Ε, αναφορά μου και αλλού βρέθηκα Συμβαίνουν αυτά, είπαμε ζούντανες Οι εκπομπές Ζούνταν ο παραϊστικός ραδιόφωνο μια φορά όπως και σε μια καλή παρέα Η συζήτηση εκτρέπεται σε άλλα μονοπάτια Είχα ξεκινήσει να λέω λοιπόν Για την προηγούμενη εκπομπή, Για την παρουσίαση της βιογραφίας Του Turing Και επειδή ήταν αρκετά εκτεταμένη Θεωρώ ότι αδίκησα λίγο Το, το βιβλίο Ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο που ε, ανέφερα προς το τέλος, ε, που συζητούσαμε με τη άλλα βιβλία μπορεί κάποιος να στο αντίστοιχο θέμα. Ε, Είχα αναφέρει τότε ότι ο οποίος ενδιαφέρεται ε, γενικότερα για το θέμα ε, κρυπτογραφία, κρυπτανάλεις, κρυπτογραφία ε, και γενικά για τις κωδικοποιήσεις, ένα ε, κατά τη γνωμή, το καλύτερο βιβλίο και πιο προσιτό που μπορεί να διαβάσει κανείς είναι το βιβλίο του Simon Singh, Κώδικες και Μυστικά. Και γενικά μπορώ να πω ότι τα βιβλία του συγγραφέα αυτού μου αρέσουν, ε, μου έχουν φέσει πολύ καλές και είναι και πολύ άνετα. Ε, στην ανάγνωση ε, κυλάνε να το πω έτσι πως να το πω ρέει ο λόγος τους και δεν σκοντάφτει ο αναγνώστης ούτε με ε, να παρακολουθήσει τι θέλει να πει ο συγγραφέας λοιπόν θεωρώ ότι το δίκησε γιατί ε, λείπει χρόνο μια σύντομη φορά ε, έκανα και θα μοιραστώ λίγο μαζί σε κάποια πράγματα τουλάχιστον να κάποια παραπάνω για αυτό το βιβλίο. Καταρχά, κύκλου τα ελληνικά έτσι για ποιον ε, ε, διστάσει να το, ε, να το διαβάσει στο αγγλικό πρωτότυπο ε, κυκλοφορείς την ε, έτσι από τις εκδοστραυλώσεις και δεν είναι κάποιο καινούργιο βιβλίο κυκλοφορεί εδώ και χρόνια που σημαίνει ότι με λίγη αναζήτηση μπορείτε να το περιέχετε και σε ε, καλή τιμή πιστεύω δεν ξέρω στο παζάρια δεν το έχω και να λέω ε, την αλήθεια αλλά και την που, ε, αλλά πιστεύω ότι είναι βιβλίο που μπορείτε να το βρείτε σε καλή τιμή ξεκινάει λοιπόν και παρουσιάζει λίγο πολύ ε, όλη την ε, ιστορία ε, της, ε, της κρυπτογραφίας έτσι, των κρυπτογραμμάτων και της ε, κρυπτανάλυσης βέβαια ε, ξεκινάει ε, από χωρίς το βιβλίο βέβαια σε οκτώ ε, κεφάλια, αλλά σε κάθε κεφάλαιο ε, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους της ε, κάθε εποχής. Ξεκινάει, αναφέρει και τις μεθόδους από τα ε, αρχαία χρόνια μέχρι και τις μέρες μας και τις μέχρι και αυτά. Ε, Τι μελλοντικέ ε, εξελίξεις. Και όσοι ανησυχούν για το τεχνικό θέμα του, να πω ότι έχει ε, αρκετά ε, παραρτήματα, έτσι και παραρτήματα, και ε, λεξικό ε, παραρτήματα που εξηγεί κάποια πράγματα, και φυσικά υπάρχει και λεξικό ε, κάποιο λεκτικό όρο, ορολογίες, για όσους ε, ε, φοβούνται ότι θα τα βρουν σκουπούρα, πιστέψτε με, είναι, το βιβλίο είναι γραμμένο με τη λογική του ντοκιμαντέρ, να το πω έτσι. Ε, είναι σαν να βλέπεις ένα αρκετά μεγάλο βέβαια, μια σειρά ντοκιμαντέρ πάνω στο θέμα. Και έτσι ε, έχοντας αυτό το, πώς να το πω, κινηματογραφή, στο στήσιμο του ηλίου ε, σε βοηθάει να μην βαρεθείς. Ε, θεωρητικά το κάθε κεφάλαιο να το πούμε έτσι ε, θα μπορούσε να είναι και ένα ε, ντοκιμαντέρα. Ξέγε λοιπόν από τα αρχαία και τα μεσωνικά χρόνια περνάει μετά στην ε, στην αναγέννηση έτσι και φτάνει στη σύγχρονη εποχή μεγάλο κομμάτι ε, Αφιερώνει εξ το ένιγμα, την μηχανή κρυπτογράφησης των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την, πάνω στην οποία εργάστηκε ε, ο Τιούρινγκ, όπως είχαμε αναφέρει, ε, εξηγεί πάρα πολύ καλά και κατανόητα το βασικό για τέτοιου δουλειά και ε, τι δυνατότητε και τι αντιναμίε τη μηχανή και το πώ κατάφεραν ε, εξηγεί τη δουλειά που έκανε τη χρόνια με κατανοητό ε, τρόπο να το πω έτσι. Και στη συνέχεια βέβαια προχωράει στη σύγχρονη εποχή ε, της ε, κρυπτογραφίε που έχουμε, τα προβλήματα κρυπτογράφηση χρησιμοποιώντα πλέον ηλεκτρονικά μέσα, χρησιμοποιώντα του ηλεκτρονικού υπολογιστέ και φυσικά πλέον είμαστε όλοι εξκιωμένοι με. Ε, αν όχι τον κρυπτογράφηση τόσο σαν όρο τι τις κρυπτογράφηση που έχουμε οι ίδιοι στους υπολογιστές μας τουλάχιστον όλοι ξέρουμε ότι για να συνδεθούμε σε μια σελίδα και εδώ ας πούμε στη σελίδα Music Heaven ή στο Facebook που μας παρακολουθούν ε, για να συνδεθούμε και να κάνουμε κάτι παραπάνω ε, πρέπει να έχουμε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό. Έτσι, αυτός είναι λοιπόν ο κωδικός είμαστε λίγο πολύ όλοι εξεκοπέρνουν με τους κωδικούς και πάντοτε μας λένε προσοχή στους κωδικούς σας, μας κλάψουν στους κωδικούς γιατί μπορούν να δουν αυτά που έχετε μέσα κλπ. Και, και, και είναι φυσικά πιο πολύ διάστατο το θέμα, αλλά έτσι παρουσιάζω το λέω πολύ απλά, όπως τα λέει άλλωστε και ο Σάιμον στο το βιβλίο του και χρησιμοποιώ και στα άλλα βιβλία του για να το για να το καταλάβουμε, κάνει ιδιαίτερη φορά στον πιο δημοφιλής αλγόριθμο τον PGP ε, το, ε, καταλάβουμε πως δουλεύει πως προέκυψε τι έγινε, λέει πολλά ε, ιστορικά να το πω έτσι, σε λίγο χρόνια θα είναι ιστορικά αυτά τα στοιχεία που αναφέρει και παρουσιάζει και ε, τη μελλοντική μορφή της κρυπτογαρίας του τελευταίο κεφάλι, δηλαδή ασχολείται με την καβατική. Ε, να το πούμε έτσι, κρυπτογράφηση, δηλαδή με προσπάθειες κρυπτογράφησης που εμπλέκουν τις αρχές της κβαντομηχανικής και η οποία, δηλαδή τουλάχιστον όταν γραφώνω το βιβλίο, ήταν το α, τελευταίο, αλλά νομίζω ακόμα και, και σήμερα ε, πάνω σε αυτά εργάζονται οι τεχνικοί, οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά. Είναι κάτι εξοχή, ε, όχι 100%, αλλά χρειάζεται... Οι γεραίες μαθηματικές γνώσεις κρυπτογράφηση και μαθηματική αντίληψη των πραγμάτων είναι δεμένη η κρυπτογράφηση ε, με, τα, με τα μαθηματικά. Έτσι λοιπόν, ε, και όπω είπα, το βιβλίο είναι γραμμένο σε στυλ ντοκιμαντέρ. Ε, ε, Φυσικά αυτό είναι χαρακτηριστικό και το νομίζον του Simon Singh, και είναι λογικό. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας και να συνεχίσουμε. Αν σούπερ, το γκράμπλιντ, Συγγνώμη, τα γερμανικά μου είναι πίκο, άθλια. Εν πάση πέρα, από τραγουδί για τη μητέρα, είπαμε σήμερα έχει την τη η μητέρα. Καλό να και τον υπόλοιπο χρόνο. Να συνεχίσουμε όμω για τον Σάιμον Σινγκ. Είπαμε παρουσίαση του βιβλίου του Κώδικα και μυστικά. Αν σα λέει. Ε, Περιπτώ αν σα λέει κάτι το όνομα είναι γιατί τον... είναι ο συγγραφέα, ενό άλλου βιβλίο που παρουσίασα μαζί με τα υπόλοιπα. Θυμάστε σε μια τι προηγούμενε κουμπέ, είχαμε να φευγάμε στα βιβλία ε, που ασχολούνται τα μαθηματικά ε, όχι βέβαια τα μαθηματικά είναι χειρίδια αλλά δύο περιγράφουν οι μυδηγήματα ή μυθιστορήματα που έχουν να κάνουν με τα ε, μαθηματικά και εκεί πέρα είχαμε αναφέρει και το άλλο βιβλίο του Σάμον Σίνγκ το τελευταίο θεωρήμα του Φερμά το οποίο είναι στο ίδιο στυλ και δεν είναι, είπαμε ότι είναι σε στυλ ντοκιμαντέρ νομίζω διαβάζει ένα ντοκιμαντέρ έχουν κάτι της τα βιβλία του και είναι λογικό γιατί ο συγγραφέα είναι και δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παραγωγός, ειδικευμένος βέβαια στην επιστήμη και τα μαθηματικά. Επομένως, ε, είναι λογικό να, για τα βιβλία του να είναι δομημένα κάπως έτσι. Ε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ε, οι ο παλιτέλος πάντων ε, θυμάμαστε την εξαιρετική σειρά που ε, παγκόσμια επιτυχία έτσι και στην στην άλλη τη σειρά «Κόσμος» με τον Κάρλ Σάγκαν. Μια σου καλύτερη επιστημονική σειρά ε, που έχει περάσει ε, στην ιστορία της τηλεόρασης ε, Ίσως, λέω εντάξει μπορεί να γνω κάποια άλλη έξω καλή Εν πάση περιπτώσει, σε τέτοιο στυλ να το πω έτσι είναι και τα φιλιά του Σάιμον Σίνκ έχω διαβάσει και ένα άλλο εκτό από τα δύο που είπα διαβάσει και το Big Bang το... αυτό που λέμε το Big Bang το βιβλίο έχει γράψει τη θεωρία, τη θεωρία του Big Bang και την παρουσιάζει και ως ενδιαφέροντη για γιατί και αυτό το συγκεκριμένο ε, τη συγκεκριμένη θεωρία. Ε, να το διαβάσουν. Ε, εξαιρετικό ε, βιβλίο και αυτό. Στο γνώριμο στυλ του συγγραφέα. Και παρουσιάζει, φυσικά δεν ε, ε, δεν παρουσιάζει ξεκάρφωτο και αυτό είναι το ωραίο στο βιβλίο. Δεν παρουσιάζει ξεκάρφωτο και στα το Big Bang. Παρουσιάζει όλη την ιστορία. Ε, πώ έγινε, πώ φτάσαμε, πώ βιωθήκαμε όλη μικρή μάθηση τρόπο που να το βρεις όλη η προσέγγιση της ανθρώπινης γνώσης στο Big Bang, στη ιστορία, αυτή, αυτά τα τρία του βιβλία που διαβάσει και είναι εξαιρετικά, έχει γράψει και άλλα βιβλία, το τελευταίο του νομίζω άλλα δύο ή τρία είναι το τελευταίο του βιλίο, το οποίο ε, νομίζω έχει πάει και πάρα πολύ καλά είναι το βιβλίο οι Simpsons και τα γνωστές Σίμψονς και τα μαθηματικά τους ε, μυστικά πάλι ασχολείται με τα μαθηματικά, δεν, έχω, δεν το έχω προμηθευτεί και δεν το έχω διαβάσει ακόμα ε, αν κάποια στιγμή το διαβάσω το επιδιώξουν γιατί όπως είπα μου αρέσει ο τρόπος του Σάιμον Σινγκ ε, φυσικά θα σας ενημερώσω εδώ πέρα Ο συγγραφές έχει και, και μια ιστοσελίδα μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα το σύνδεσμο θα σας τον έχω μετά στην ανάρτηση που θα κάνουμε με τα κομμάτια της εκπομπής και με τα ε, και με διάφορου κλεισίμου ε, συνδέσμους που βρίσκω. Και, εν περιπτώσει, αυτή τη σελίδα έχει και αρκετό υλικό, πολύ υλικό, ε, θα έλεγα, σχετικά με την, το προηγούμενο βιβλίο, με το κώδικα ισχυριστικά, ή the code book, να το πω έτσι. Έχει γνωρίσει αρκετέ εκδόσεις και μπορείτε να το, να το βρείτε στην ελληνικά στο αν ζητήσετε στα αγγλικά μπορείτε να το βρείτε και με ελαφρώς παραλλαγμένους του τίτλους, έχει κάνει αρκετές εκδόσεις και τελευταία σε αυτή την ιστοσελίδα του λοιπόν έχει και πλούσιο υλικό σχετικά, έχει και, και κατηγορία για την ε, κρυπτογραφία και μπορείτε εκεί πάντα να διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε να διαβάσετε πάρα πολλά για το ε, για την πολύ περισσότερες πληροφορίες και σας παραπέμπει και σε άλλε πηγέ σχετικά με την ε, κρυπτογραφία. Και φυσικά ε, έχει πάρα πολλά επιστημονικά, είπαμε, θέματα και, ε, ε, και αρκετά και θέματα θεματικά στην ιστοσελίδα αυτή, πιστεύω είναι ιστοκλικά φυσικά ιστοσελίδα ε, αλλά πιστεύω ότι εξίζει τον κόμπο, όλο και κάτι θα βρείτε και πέρα όσοι έχετε έστω ένα και Έστω μίδρο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μα. <Τι> can how did Axel Eimons lojton nein you had come Nein, ihr habt kalt seht mir doch mein holdes Lied nicht so merrisch nicht so merrisch immer me immer fröhlich. ist nein Teil habt ihr auch so weit nein Teil nein Teil ihr hat Γιατί Την κυριετή καναόν, την κυριετή καναόν, ερμηνεύει Mutter Tandelai του Richard Strauss. Και εδώ πέρα είμαστε στο, είπαμε, από σχετικά με μητέρε στα τραγούδια σήμερα, ε, είστε στην εκπομπή εξελίξη από την εκπομπή εξπλήρηση στο Radio Music Heaven. Ε, συζητάμε εδώ για το. Βιβλίο, έτσι λίγο πιο γενική η θεματολογία μας α, σήμερα και προηγουμένως ολοκληρώσα αυτά που ήθελα να πω για το Simon Singh και το βιβλίο του Κώδικες και Μυστικά που είχα αφήσει λίγο α, αισθάνθηκα ότι δεν το έκανα μια σωστή παρουσίαση στην προηγούμενη εκποίη για τον Alan Turing και την τη του Alan Turing Εν περιπτώσει ένα άλλο βιβλίο που, που μου σύστησαν είναι το οποίο δεν έχω αποφασίσει ακόμα και, και δεν είμαι πότε και αν το διαβάσω είναι το καινούριο βιβλίο του Ομπέρτο Έκο «Φίλο Πρόσφατα εκδόθηκε και στα ελληνικά και στην ουσία περιγράφεται ως ε, εγχειρίδιο κακή κακής ε, δημοσιογραφίας στην ουσία πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, ε, για, το, για τον κόσμο, για τη σκοτεινή πλευρά, τα το λέγαμε του κόσμου της ε, δημοσιογραφίας ε, μέχρι και κατάφερα να, να το πω, αυτό κατάφερα να συμπεράνω από όσα λίγα είναι μια αλήθεια. Ε, Πρόλογα να διαβάσω από κριτικές και ε, παρουσιάσεις. Ε, ε, αυτό που μου θυμίζει ε, είναι το άλλο βιβλίο που... το που είχα διαβάσει, το τελευταίο μάλλον το, το έκο που διαβάσα, το κημητήριο της Πράγας. Πάλι και εκεί παρουσιάζει ένα σκοτεινό κόσμο, μια σκοτεινή πλευρά του, του κόσμου. Ε, απτέτει ίσως και των θεωριών συνομωσίας. Εν πάση περιπτώσει, ε, δεν ξέρω αν είναι γραμμένο στο, στο ίδιο στυλ του Ομπέρτο Εκκο. Δηλαδή, εκείνο που είχα πει ότι και στο κοιμητήριο της Πράγας, αλλά και σε κάποια άλλα βιβλία του Εκκο, όχι σε όλα, ανάλογα το κάθε βιβλίο θα έχει διαφορετική προσέγγιση, αλλά με πάση περιπτώσει, κημητήριο της τη Πράγα ε, θέλει αφενό μεν βοηθάει να έχει μια εξοικείωση με την εποχή στην οποία διαδραματίζεται το βιβλίο το οποίο διαβάζει. Έτσι δηλαδή, αν δεν ξέρεις λίγο τα βασικά ιστορικά γεγονότα τη εποχή που περιγράφεις, συγγραφέα, νιώθω ε, πολύ χαμένο. Ε, γενικά όμω την αρχή του και τη πολύ χαμένος, δηλαδή να καταλάβεις τι γίνεται και να, να αρχίσεις να ξεμπερδεύεις και να μπαίνεις σε μια σειρά ιστορία ε, ε, είναι λίγο θέλει επιμονή ε, δηλαδή να το πω έτσι ε, το θέμα είναι να διαβάσεις τις πρώτε σελίδες έτσι, να πάνε έναν αριθμό τώρα μην το πάρετε και ε, ω απόλυτο ρυθμό, το θέμα είναι το βιβλίο αυτό είναι διαβάσεις εκατοπρώτες σελίδες ε, αν τις, ε, ε, Ξεπεράστη μεταρχίζει και μπαίνει σε μια σειρά ιστορία. Έχει ένα θέμα ενώ βλέπεις, ενώ οι ιδέες είναι εξαιρετικές που περιγράφει, έχω καμία ε, αντίρρηση και καμία φιβολία, το προσωπογράφω, ε, ε, έχει Μεγάλο νόημα η ιστορία που θέλει να πει. Εκεί πέρα η προσέγγιση στον αγνώστη δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο φιλική. Αυτό λοιπόν ε, αυτό είναι το κοιμητήριο της πράγας και γι' αυτό διστάζουν να ε, δεν έχω αποφασίσει ακόμα να θα διαβάσω ή όχι το φίλο μηδέν του ίδιου το καινούριο του Μπέρτο του Έκο έχει ενδιαφέρον να βλέπει να ξετυλίγεται μπροστά σου σκοτεινό στα νομολόγητα της δημοσιογραφία, από την μεριά αν ε, ε, σε κουράζει μέχρι να φτάσεις ε, να σχέσεις αυτά που ε, έχουν νόημα να το πω έτσι αυτά που ενδιαφέρουν ε, εντάξει Γι' αυτό, είμαι λίγο, λίγο διστακτικό. Έχει σημασία και αυτό Κάποιοι αρέσκονται σε καμία αντίρρηση ε, Σε κάποιους ε, αρέσει ε, να παιδεύονται Τους παιδεύει αυτό που διαβάζουν Και να παιδεύονται Θεωρούν έτσι ότι παιδεύονται ε, Και από αυτό έτσι κάνω και εγώ τον μικρό μου λόγο ε, Δεν μου μπορώ να πω ότι είναι παντούτε Ότι αυτή την, την άποψη ο τρόπος εγγραφή βέβαια είναι κάτι προσωπικό του συγγραφέα, ο, ο, ο, ο τρόπος προσέγγιση του αναγνώστη καμία αντίρρηση αλλά και ο αναγνώστης φυσικά έχει το δικαίωμα σημαίνει ε, ότι και ο αναγνώστης πρέπει να είναι συμβατός με όλους ή να προσπαθεί να κατανοήσει το κάθε λογοτεχνικό έργο που κάποιος θα του θα του προσιάσει ε, ναι, δεν ε, α, μα έκω, δεν, έτσι που έκω και, αυτό, εντάξει, αυτό είναι στον καθένα, έτσι. Κάποιος μπορεί να πει παιδιά, συνόμως, έτσι που συγγράφω έκω, δεν μπορώ ε, να επενδύσω τον χρόνο ή να... Είμαι σε διαφορετικό, πώς λέμε, είμαι σε διαφορετικό μικροσκύπεντος, είναι, μπορεί το μυαλό κάποιον κάποιο ανθρώπου να δουλεύει, θελίζει διαφορετικά από το μυαλό ενός άλλου ανθρώπου. Και καλό είναι αυτό οι συγγραφείς, ε, όσοι από εσάς τεχνικά ή ακόμα και επεγγελματίες α, συγγραφείς μας ακούτε, να το έχετε υπόψη σας, ε, ε, ότι είναι μια μεγάλη απόφαση να πει σε ό,τι κοινωνίες. Εγώ τον Ιωραγνώστα θα, θα με προσεγγίσει και θα διαβάσει όπως θέλω, έτσι, ή να μην αγοράσει το βιβλίο μου. Είναι μια μεγάλη ε, κουβέντα, ε, κουβέντα αυτό, έτσι. Να το πει, και ο εξελότερο καθένα να το να το κάνει και φυσικά να απευθυνθεί και στο, και στο αντίστοιχο κοινό που νομίζει έτσι, ε, ότι απευθυνθεί καμία μια φορά κάνουμε και τέτοιε υποθέσει οι άνθρωποι που θα δούμε να ε, επειδή έτσι γράφουμε, αυτοί θα μα διαβάσουν ή επειδή έτσι μας. Μου να έρθω στα μουσικά μας εδώ πέρα αυτοί θα μας ακούσουν εν πάση περιπτώσει πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι μας Αβε Μαρία, λοιπόν, θα γινόταν ε, να έχουμε εκπομπή για την ε, γιορτή της μητέρας και ε, να έχουμε την αντίστοιχη μουσική επένδυση και να μην έχουμε και το Αβε να μην φερθούμε δηλαδή σε, ε, στη μητέρα όλων, όπως λέμε καμιά φορά. Έτσι, ε, πάρα πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί φυσικά για την Παναγία. Αναφερόμαστε από εκκλησιστική μουσική. Και λοιπόν και ένα Αβε Μαρία νομίζουμε ότι... Ε, ε, έχει και αυτό τη θέση του και πάνω στην ώρα ήρθε να καλυσπηρίσουμε και τον Πέτρο, το γνωστό παραγωγό του Radio, συγγνώμη, Music Heaven, με την εκπομπή του κάθε Δευτέρα στις έξι, αύριο στις έξι συντονιστείτε για να ακούσετε το Live to Rock και μια και τον έχουμε εδώ πέρα, εξής κόπο να πούμε ότι η σοπράνα που ακούσετε να το ερμηνεύει είναι δεν είναι από που σε έχω συνηθίσει, είναι η Τάρια Τουρούνεν, την οποία οι φίλοι της κλασική μουσικής δεν την ξέρετε, οι φίλοι όμως του συμφωνικού και οπερατικού μέταλ την ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά είναι μια κανονικότατη σοπράλος Τάρια Τουρούνεν, απλώ το είδος το οποίο ε... Ε, υπηρέτηση ήταν ε, το αυτό που λένε συμφωνικό ίδιο σαπαρατικό metal τραγουδίστρια του Nightwish ε, μέχρι κάποιο σημείο και τώρα κάνει προσωπική ε, καριέρα νομίζω ότι η φωνή της δεν έχει τίποτα να συλλέψει είναι κλασική σοπρανό η κοπελά έτσι και αλλιώς αναζητήστε τι. πιστεύω ότι αξίζει το κόμμα να ακούσετε κάποια κομμάτια από αυτή είμαστε εδώ λοιπόν στο ε, εξλίμπρης του Ready Music Heaven σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής. Να τι έχουμε μετά στις 9 θα ακολουθούν οι αλκιονίδες νότες με την αλκιόνι ενώ στις 10 ο εθεροβάματος με τη μουσική του θα μας δοξιδέψει Πίσω στο χρόνο του 1980 είναι το τρίτο μέρος του αφιερώματό του στις μουσικές του 1980. Αύριο έχουμε, όπω είπαμε, ξεκινάμε στι 6 με το Live Rock με τον φίλο και παραγωγό Πέτρο. Στις 8 έρχονται οι Rock από Πειλέ με την Εμίθιοπούλου. Στις Στι 10 χωρώ τη μουσική του Ανέμου με τη Σίλια. Και στι 12 ο Κρό με τα καλύτερα την καλύτερη με μουσική και τα καλύτερα soundtracks τα οποία κυκλοφορούν Ευτυχώς, και αυτή έχουν και εχωγραφήσεις για θα μπορούμε να το ξενικτήσουμε έτσι λοιπόν ε, βλέπετε ότι το Reading Music Heaven έχει κάτι για τον καθένα μας ε, μπορώ να πω και όντας παρεγίστικο διόφωνο έχει και ένα πολύ ζωντανό Chat, που, που σας καλούμε να έρθετε και εσείς και να δώσετε την uh, παρουσία σας και να μπείτε στις uh, συζητήσεις μας συζητήσεις με καλή μουσική με παρέα νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα uh, καλύτερο uh, σήμερα είπαμε κάποια πράγματα γενικά για τα βιβλία. Uh, ολοκληρώσα κάποια πράγματα που ήθελα να πω που είχαν μείνει από την προηγούμενη εκπομπή και είχαμε ε, μια, και κάποιες συζητήσει κάναμε λίγο, άντε είπαμε και για τη μητέρα και τη γιορτή κάποια, κάποια πράγματα. Ε, τώρα, αυτή την, μπορώ να πω ότι, αυτή την εβδομάδα, ε, δεν, κυρίως τεχνικά ε, κάποιε υποχρεώσει. διαβάζω κυρίως τεχνικά ε, βιβλία, επομένως, ε, εντάξει, σε λογοτεχνικό δεν είχα κάτι ε, να τρέχει. Ε, Τέλος που διάβασα, σας το είπα στην προηγούμενη ε, εκπομπή, την, ε, ολοκλήρωσα την ουρανόπετρα του, ε, του Καλπούζου, ε, ολοκληρώσα αυτή την τριλογία. Σας είχα ξαναπεί παλαιότερα για τον καλπούζο και τα βιβλία του. Ε, Ξέρετε και η Ουρανόπετρα, και ίσω πρέπει σε κάποια άλλη εκπομπή να ξαναθυμίσω λίγο για τα τρία φιλικά του Καλπούζου που συνθέτουν αυτή την ιδιότυπη τριλογία, μια χαλαρή τριλογία. Τρίπτυχο, ίσω θα ήταν πιο σωστό ο όρο, δεν και σίγουρο, δηλαδή το Ημαρέτ, το Άγι και Δαίμονε και την Ουρανόπετρα. Αυτά τα τρία λοιπόν συνθέτουν έτσι μια άτυπη. Ε, τριλογία ε, και είναι γεμάτα που ιστορικά και ηθογραφικά αν θέλετε στοιχεία και ο τρόπος της, και η γραφή του κλαπούζου είναι πολύ όμορφη πολύ στρωτή και έχουν ωραία πλοκή, βαριέσαι ε, να τα διαβάσεις και ναι αυτό που λέμε μπορεί να σε εκπαιδεύσει χωρίς να σε πάνω στα ιστορικά θέματα, έτσι για να κάνουμε και τι. Ε, ε, και δεν την απαραίτητη αντιπαραβολή την με, με τα βιβλία του ΕΚΟ που είπα προηγουμένω. Α, συγγνώμη, μία διόρθωση. Με πληροφορούν εδώ πέρα από τα κεντρικά, να τα πω έτσι: ότι αύριο ε, δεν, θα, ε, δεν θα κάνει εκπομπή. Όχι. Ε, ναι, δεν θα, κάνει κουμπή, δεν θα γίνει εκπομπή Ρόκα με την Εμιθιοπούλου, έτσι, δεν θα πραγματοποιήθηκε αύριο, συγγνώμη, γιατί δεν διορθώσω το λάθος. Επομένως, ε, ε, θα έχετε ένα κενό, έτσι, και θα δούμε, θα ψήσουμε το Πέτρο να το καλύψει λίγο Ρόκα όχι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι και αυτά που ακούτε από το music heaven και αυτά επιλεγμένα είναι από τους παραγούς του, στα, του σταθμού, δεν είναι στον αυτόματο να το πω έτσι. Υπάρχουν οι, αυτά που ακούτε στις ώρες που δεν έχει ζωντανή εκπομπή, είναι επιλεγμένοι τους παραγούς. Οπόμενος είναι σαν να νοικεί η ΕΜΗ, σαν να και να σα φροντίζει γι' αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Ελπίζω να σας κράτησα έτσι ευχάριστη συντροφιά αυτό το δίωρο... εδώ πέρα στο Music Heaven... και να περάσατε καλά με τις μουσικές μας επιλογές και να σα άρεσαν ή να σας έβαλαν σε σκέψεις ακόμα καλύτερα... ή να σας παρακίνησαν να διαβάσετε αυτά τα οποία είπαμε. Θα κλείσουμε τώρα με ένα ακόμα κομμάτι... εμπλειωσμένο πάλι για τη μητέρα... στην ουσία ένα νανούρισμα. Να το πω έτσι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο... δεν μπορούσε να σχέσω κάτι καλύτερο που να έχει με μητέρα... και να κλείσουμε και την εκπομπή... Ε, από μένα, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε, να ακούσετε και να, τα τραγούδια και να ψηφίσετε και στον 4ο μουσικό διαγωνισμό. Γεια σας.